Σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη. και δεν μ' αρέσει η φράση, όπως σας το έχω πει άλλη φορά, χρόνια πολλά, με υγεία, με χαρά, με ειρήνη, παραμύθια. Εγώ αυτό που θα σας ευχηθώ, όχι χρόνια πολλά, χρόνια καλά και ευλογημένα, όσα κι αν είναι αυτά λίγα ότι θέλει ο Θεός μέρες όσες θέλει ο Θεός ώρες όσες θέλει ο Θεός αυτό που να ευχόμαστε και βλέπετε και η Εκκλησία μας μας δίνει ακριβώς αυτό το πρότυπο αυτό το δίδαγμα των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών λέει, είδατε δεν λέει Θεέ μου δώσε μας χρόνια πολλά Τον υπόλοιπων χρόνων όσο είναι μπορεί να είναι κάποιες ώρες μπορεί να είναι κάποιες μέρες αυτό ο Θεό το ξέρει αυτό που σας εύχομαι λοιπόν των υπόλοιπων χρόνων τη ζωής ημών εν και μετάνια εκτελέσε να τον ζήσουμε σε ειρήνη και σε μετάνια. Γιατί εδώ μπορεί να ζεις πολλά χρόνια, αλλά άμα είσαι αξιωμολόγητος, ακινώνητος, αδιόρθωτος, τι να τα κάνεις, τι να τα κάνεις αυτά τα πολλά χρόνια, να ζεις και να απολαμβάνεις την αμαρτία. Ο σκοπός μας είναι χρόνια καλά και ευλογημένα. Ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας να είναι εν ειρήνη και μετανιά. Και ο νέος χρόνος, ο οποίος εμπήκε, να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Ή μάλλον όχι, ο χρόνος δεν φταίει τίποτα, ο χρόνος ο ίδιος είναι. Εμείς να είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε στον προηγούμενο χρόνο. Εμείς να διορθωθούμε, εμείς να κόψουμε πάθη, ελαττώματα, δυναμίες, αμαρτίες, αμαρτίες δυστυχώς πολυχρόνιες που μένουν μέσα στην ψυχή μας και έχουν κάνει πουροί μέσα στην ψυχή μας αμαρτίες της κατάκρισης, αμαρτίες του ψεύδους αμαρτίες του τσιγάρου, αμαρτίες πάθη, αδυναμίες έσκη όλα αυτά ας βάλουμε αρχή να διορθώσουμε τη ζωή μας στο νέο χρόνο και τότε να είστε βέβαιοι, ότι ότι και αν συμβεί στο νέο χρόνο, εμείς θα μείνουμε με την ικανοποίηση ότι κλείνοντας το 2003 το Δεκέμβρη θα έχουμε τη μεγάλη χαρά ότι μπορέσαμε μέσα σε αυτόν τον χρόνο με τη χάρη του Θεού να νικήσουμε κάποια μας πάθη, κάποιες αδυναμίες, κάποια ελαττώματα, κάποιες αμαρτίες που μας βασάνιζαν για πολλά χρόνια. Βέβαια, όπως συνηθίζουμε κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα έχουμε στο τέλος την κοπή της Βασιλόπιτα, μέσα στην οποία Βασιλόπιτα, όπως είναι συνηθισμένο, θα υπάρχει ένα μικρό νόμισμα, το οποίο θα αντιστοιχεί σε ένα μεγάλο δώρο, σε ένα ακριβό δώρο, που είναι ακριβώς μία εικόνα από αυτές που έχουμε φέρει από το Άγιο Όρος μία εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εικόνα αξίας και το κάνω αυτό εφέτος ακριβώς διότι θέλω όλοι σας να ενδιαφερθείτε να κινηθούν αυτές οι εικόνες ακόμη περισσότερον να επεκταθούν ακόμη περισσότερον ακριβώς διότι το κελί αυτό επάνω στο Άγιον Όρος έχει όντως μεγάλη ανάγκη και έχει ασφαλώς και τη δική μας οικονομική ενίσχυση ανάγκη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έκανα εφέτος αυτό το πολύτιμο δώρο για σας, για όποιον δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πέσει το νόμισμα και δεν έχω να ευχηθώ πλέον τίποτε άλλο παρά, όπως και πάλι είπα, καλή διόρθωση, καλή μετάνια, καλή επανόρθωση των μεγάλων μας λαθών και των μεγάλων μας ατροπημάτων. Θα συνεχίσουμε σήμερα στην συνέχεια των θεμάτων μας που ενθυμίστε ότι είναι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης οι παροιμίες του Σολομώντος και θα υπενθυμίσω κάτι το οποίο το είπα και άλλη φορά κάτι το οποίον θεωρώ ότι πρέπει να το τονίζω κάθε τόσο το θεωρώ απαραίτητο ότι δηλαδή αυτά που εσείς και πολλοί ακόμα εθεωρούσατε ακραία εθεωρούσατε ότι ήσαν δικές μου υπερβολές, αυτά τα οποία ακούγατε επί δέκα χρόνια τώρα από τα δικά μου κηρύγματα και τα θεωρούσατε εξτρεμιστικά και υπερβολικά, έρχεται ο Λόγος του Θεού να τα επιβεβαιώσει και αυτό είναι η μεγάλη μου χαρά. Αυτά τα λόγια που διαβάζουμε, οι μεγάλες αυτές αποδείξεις, είναι ακριβώς η μεγάλη μου ικανοποίηση ότι κατά αυτόν τον τρόπο ο Κύριος διορθώνει μέσα σας και μέσα σε πολλούς εκ των ακροατών και κυρίως μέσα από το ράδιο που ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι, διορθώνει λοιπόν κάποιες κακές εκτιμήσεις που είχαν κάνει όσον αφορά στις τοποθετήσει μου επάνω στα λόγια του Κυρίου. Βλέπετε ότι ο λόγος του Κυρίου μας κάνει να τρέμουμε πολλές φορές. Είναι και λόγος παρηγορητικό, είναι και λόγος αγάπης, αλλά είναι και λόγος αυστηρός. Είναι και λόγος ενός αυστηρού πατέρα, ο οποίος δεν ξέρει μόνον να λέει ωραία λόγια στα παιδιά του, αλλά ξέρει να τους τραβάει και το αυτή, ξέρει να ρίχνει και κανένα χαστούκι, ξέρει και να απειλεί, ξέρει και να κουνάει το δάχτυλο απειλητικά και αυστηρά. Αυτός ο τρόπος, Ξέρετε, είναι ο ιδανικός τρόπος για να μεγαλώσεις παιδιά. Αν σήμερα τα παιδιά εχαθήκανε και φύγουν από την Εκκλησία, δεν φταίνε οι ιερείς γι' αυτό. Πιθανόν να φταίνε και αυτοί, αλλά αυτοί έχουν το μικρότερο μερίδιο της ευθύνης τους. Φταίει η κακή αγωγή και η κακή ανατροφή και οι μεγάλες υποχωρήσεις που έκαναν οι γονείς μπροστά στα παιδιά Αυτά φταίνε και τα παιδιά εκάθισαν στο σβέρκο τους και τα παιδιά πλέον σήμερα δεν μπορούν να κουμανταριστούν Εδώ λοιπόν ο Κύριος μαζί δίνει πρότυπο και κανόνα για το πώς πρέπει ο παιδαγωγός, ο πατέρας, η μητέρα να παιδαγωγούν και να μορφώνουν χαρακτήρες. Βεβαίως και θα χαϊδέψεις το παιδί σου, βεβαίως και θα επικροτήσεις το καλό που θα κάνει, Βεβαίως και θα το επεφημίσεις Βεβαίως και θα του πεις το μπράβο Αλλά στην αταξία του Θα είσαι αυσυρός Στην αταξία του Θα κοιμανθεί και η διαπαιδαγώγηση Ανάλογα με το βάρος αυτής της αταξίας Και αν η αταξία είναι μικρά Θα ξεκινήσεις από την επίπληξη Εάν όμως μεγαλώνει Θα φτάσεις πιθανόν και σε κάποιες Ακραίες, ας τις πούμε, εκδηλώσεις. Θα αναγκαστείς κάπου να φερθείς κάπως βία και κάπως κληρά προς το παιδί, προκειμένου να το συνετήσεις και να το διορθώσεις. Θα σας θυμίσω αυτά που είχαμε πει στο τελευταίο κήρυγμα, πριν κλείσουμε δηλαδή. Όταν περί τα μέσα Δεκεμβρίου εκκλήσαμε τον κύκλο των κηρυγμάτων μας, είχαμε σταθεί στα εξή λόγια τα οποία λέει εδώ ο Προφήτης Σολομόν είναι λόγια που λέει ο Κύριος, εξτομίζει ο Κύριος η σοφία του Θεού ασχολούμεθα με τις παριμίες. η σοφία του Θεού λοιπόν τι λέει επειδή σας καλούσα, επειδή εκάλων και όχι πικούσατε δηλαδή επειδή σας καλούσα λέει ο Κύριος και δεν με ακούγατε με γράφατε στα παλιά σας τα παπούτσα και εξέτινα λόγους και ου προσήχετε και φώναζα λέει ο Κύριος εξέτινα λόγους σημαίνει ότι φώναζα πάρα πολύ δυνατά εξέτεινα λόγους και ου προσήχετε σας φώναζα και κλείνατε τα αυτιά σας. δεν θέλετε θέλατε να με προσέξετε και όχι μόνο αυτό λέει, αλλά και κάτι ακόμα Αλλά ακύρους επίείτε εμάς βουλάς δηλαδή όχι μόνο δεν εφαρμόζατε τον νόμο μου αλλά προσπαθούσατε να τον ακυρώσετε και γυρνούσε ο ένας προς τον άλλον όπως το κάνουμε εμείς σήμερα και δήθεν κοιταγόμαστε, κοιταγόμαστε σαν χαζίε. Πού τα λέει αυτά. Έτσι δεν λέμε. Τα λέει πουθενά. Όταν βλέπεις γυναίκες και μοντερνίζουν και τους κάνει κανείς καμιά παρατήρηση, κάνας ιερέας, κάνας ιεροκήρυκας καθυστερημένος εντός εισαγωγικών, κοιταγόνται μεταξύ τους και πού τα λέει αυτά. Τα λέει αυτά το Ευαγγέλιο. το ξέρει ότι τα λέει το Ευαγγέλιο το ξέρει ότι αναγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού αλλά ακύρους επί είτε βουλάς λέει ο Κύριος αλλά εσύ παριστάνεις τον ανήξερο εσύ ακυρώνεις το Λόγο του Θεού της δε εμεί ελέγχεις ου προσήχετε και όταν λέει ο Κύριος εγώ σας ήλεγχα και σας εφόναζα, εσείς εγυρνάγατε την πλάτη σας και δεν προσέχατε αυτά που σας έλεγα ακούστε λοιπόν τώρα ο Λόγος τώρα του Θεού γίνεται σκληρός γίνεται βαρύς γίνεται βαρύς στα αυτιά μας δεν θα τον αντέξουμε όπως είδα και την περασμένη φορά πολλούς που πετάχτηκαν από τις καρέκλες τους όταν άκουσαν ακριβώς αυτό το Λόγο Τηγαρούν κακό. Έ λοιπόν λέει ο κύριο και εγώ τη μετέρα απολία επιγελάσσομαι. Με. Όταν δηλαδή εσεί θα καταστρέφεστε, θα έρθει η οργή του Θεού, θα έρθει η κατάρα, θα έρθει η καταστροφή. Εγώ λέει ο κύριο θα γελάω. Είδατε σεισμού αυτόν τον καιρό. Ε? Εδώ ήταν σιγανή. Μην νομίζετε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, έτσι. Στον Βαρθολομίου ήταν πιο δυνατός. Αλλού οι πλημμύρες της είδαν τις, τις Επάνω τα έθαψε όλα, πέρασε, και η θάλασσα έξω. Η στεριά έγινε θάλασσα. Μην νομίζετε ότι εμείς επειδή ακόμα δεν έγινε αυτό είμαστε καλύτεροι από αυτούς που έγινε. Μην νομίζετε ότι έχουμε κανένα προνόμιο απέναντι στον Θεό και εμείς είμαστε καλύτεροι από Κοινούς <Συκλή> σας θυμίζω θα γελάσω λέει ο Θεός για αυτή την ανέβεια που δείξατε απέναντι μου για αυτή την ασέβεια για αυτό το χλευασμό που κάνατε απέναντι στις εντολές μου για αυτή την περιφρόνηση που μου δείξατε όταν εγώ σας φώναζα, φωνάζει ο κύριος. Τι είναι η καμπάνα, τι είναι η καμπάνα, τι είναι η καμπάνα. Τι λέγαμε παλιά, θυμάστε. Εμείς παιδιά του κατοικητικού θυμάστε τι λέγαμε παλιά. Όταν βάλεγε η καμπάνα, φωνάζει ο Θεό. Η καμπάνα είναι η φωνή του Θεού. Σε καλεί. Να πα στην εκκλησία. Πείτε μου εσείς πόσοι πάνε στην εκκλησία. Πόσοι ανταποκρίνονται σε αυτή τη φωνή του Θεού. Θα έρθει λέει η καταστροφή και εγώ θα γελάω λέει ο Κύριος. Και παρακάτω. Και όσαν αφήκεται η μην, συγγνώμη, καταχαρούμε δε, η νίκα έρχεται η μην όλεθρος. Δηλαδή όταν θα έρχεται ο όλεθρος, η εξαφάνισης, θα έρθει η εξαφάνιση. Θα έρθει η εξαφάνισης. Όταν θα έρχεται λέει η εξαφάνισης, ο όλεθρος και δεν θα μένει τίποτα, εγώ λέει καταχαρούμε. Δηλαδή όχι απλώς θα χαρώ, θα χαρώ με όλη μου την καρδιά. Καταχαρούμε. Σκληρό ο λόγος ε? Λυρός ο λόγος ξέρω τι θα πείτε γιατί είμαστε πονηροί ξέρω πάλι θα στραφείτε η βάρος του Τιμόθεου αλλά ευτυχώς είναι η Αγία Γραφή η οποία με καλύπτει και πείτε ό,τι θέλετε έλατε να διαβάσετε την ερμηνεία όποιος θέλει ξέρω τι θα πείτε να σας το πω τι θα πείτε ο Θεός που είναι αγάπη θα χαρεί με την καταστροφή μας ο Θεός που είναι αγάπη θα γελάσει όταν εμείς θα κεγόμαστε, θα γίνει φωτιά και θα τσουρουβλιζόμαστε και θα βγαίνει η θάλασσα όξω και θα μας πνίγει, θα γελάει ο Θεός. Τι λες, μουρλόσισε; <coughs> Ναι αδερφοί μου, το λέει η Αγία Γραφή και εγώ, δεν έχω τη διάθεση να το αμφισβητήσω, θα σας πω όμως κάτι Για να δείτε ποια έννοια ακριβώς έχει αυτός ο λόγος του Κυρίου. Τι λες εσύ στο παιδί σου. Παιδιά έχετε όλοι έτσι δεν είναι. Όταν είσαστε νεότεροι γονείς και είχατε μικρά τα παιδιά σας τι τους λέγατε. Όταν το βλέπες το παιδί και έτρεχε και πίδαγε μέσα στο σπίτι και έκανε ένα σωρό φασαρία. Τι του λέγες. Κάτσε καλά. Γιατί άμα πέσεις και φάστα σου. Εγώ θα γελάω. Έτσι του λέγες. Εγώ. Το θυμάμαι. Έτσι του λέγαμε. Έτσι μου έλεγε και μέρα η μάνα μου, η μακαρίτησα, Θεός χωρέστη. Κάτσε καλά, μην κάνεις έτσι, γιατί άμα πέσεις και χτυπήσεις θα γελάω. Βεβαίω όταν έπεφτα και χτυπούσα δεν γέλαγε. Ερχόταν και με έπαιρνε και ανάλογα με το τραύμα μου προσέφερε και τις υπηρεσίες της. Γι' αυτό τα λέει ο Κύριος εδώ αυτά, για να σε προλάβει για να σταματήσεις να ατακτείς και να αμαρτάνεις απέναντί Του για να διορθωθείς, για να Του ζητήσεις έλεος, συγγνώμη, μετάνοια αυτός είναι ο σκοπός του Κυρίου θυμάστε στην Ινεβή, θυμάστε την Ινεβή την πόλη την μεγάλη που ακούμε εκείνη την προφητεία την θαυμάσια κάθε Μέγα Σάββατο το πρωί Τι τους έλεγε, τι του έλεγε ο Κύριος με το στόμα του Ιωνάτου Προφήτη Νινεβή! Σε τρεις ημέρες καταστρέφεσαι. Τελείωσαν τα ψέματα. Σε τρεις ημέρες θα ρίξω φωτιά και θα σε κάψω. Την έκαψε. Όχι δεν την έκαψε. Μα ο Θεός λέει ψέματα. Όχι δεν λέει ψέματα. Ο Θεός. Μα τότε γιατί τους είπε θα σας κάψω και δεν τους έκαψε. Αυτό έλεγε ο Ιωνάς. Κύριε δεν είπες θα τους κάψεις. Λέει, γιατί τους καίες. Γιατί. Δεν τους καίει, γιατί. Γιατί μετενόησαν. Δεν άλλαξε η βουλή του Θεού. Απλώς ο Θεός, όπως ένας καλός πατέρας και μια καλή μάνα, ξέρει να παιδαγωγεί και να προλαβαίνει για να μην πέσει το παιδί του σε μεγαλύτερα δεινά και κακά. Πολλέ φορές όμως επιτρέπει ο Κύριος δεινά. Ε? Επιτρέπει ο Κύριος να καταστραφούμε. Επιτρέπει ο Κύριος τον θάνατο; επιτρέπει ο Κύριος την αρρώστια, επιτρέπει ο Κύριος τη φωτιά, επιτρέπει ο Κύριος στην πλημμύρα, επιτρέπει ο Κύριος τη φύελα, επιτρέπει ο Κύριος να βγει η θάλασσα και να πνίξει κάποιους έξω για να συνετιστούν οι υπόλοιποι. Επιτρέπει ο Κύριος. Επιτρέπει ο Κύριος πολλές φορές των θάνατων του ασεβούς, του αμετανόητου, του εσχρού, προκειμένου να κλειδονιστούμε εμείς οι υπόλοιποι βλέποντας αυτό τον θάνατο και να συνετιστούμε και να διορθωθούμε. Τι λέει παρακάτω τώρα, για να προχωρήσουμε. Και όσα αν αφήκηται ημίν αφνοθόρυβος, Η δε καταστροφή ομοίως κατεγίδι παρή και όταν έρχεται η μην θλίψης και πολιορκία ή όταν έρχεται η μην όλεθρος έστε γαρ όταν ετικαλέσεις θέμε εγώ ούτε σ' ημών. δεν το εξηγήσω, είναι λίγο αρχαία, δεν θα τα καταλάβατε, εγώ θα σας τα κάνω λιανά, απλά, σύμφωνα με την καρτιμερινή μας γλώσσα, για να γίνουν καταλυπτά από όλου σας. Και όταν λέει ξαφνικά, θα έρθουν κάποια δεινά μέσα στο σπίτι σου, ποια είναι τα δεινά, κάτι είπα προηγμένως για αρρώστια, ε? δεν είναι δυνό δεν πονάει η αρρώστια ειδικά όταν είναι ανίατη ειδικά όταν είναι αρρώστια που εκ των πραγμάτων οδηγεί στον θάνατον να είναι καρκίνος παράδειγμα που μέχρι σήμερα βλέπετε επιτρέπει ο Κύριος τον καρκίνο για να κατεσχύνει και να διαλύει τις μηχανές των ιατρών των δολοφόνων ιατρών διότι υπάρχει ιατρική Όντως, σε επιστήμη, υπάρχει όμως και η ατρική που είναι κακουργία. Συγχωρέστε με σήμερα, είμαι λίγο, σε λίγο φόρτο ακριβώς, διότι το πρωί με πληροφόρησαν ότι έγινε μία έκτρωση εδώ στην Πάτρα. Και είμαι, είμαι σε υπερένταση. Έλυσα το μεσημέρι, πήγα να κοιμηθώ δύο ώρες και είδα η φιάλτη στον ύπνο μου. Η Υπάρχει ιατρική, υπάρχει ιατρική, αλλά και υπάρχει ιατρική. Υπάρχει κακουργία ιατρική, υπάρχει και επιστήμη ιατρική. Έρχεται ο κύριο για να ταπεινώνει του ιατρού, να μην καβαλήσουν το καλάμι και πούνε ότι είναι θεοί. Έρχεται ο κύριο και τους έχει βάλει μπροστά του τον καρκίνο, με το οποίο τον καρκίνο του μαστίζει, του μαστιγώνει τους ξεντροπιάζει, τους κατεστίνει. αυτή τη μάστιγα του αιώνα δεν μπορείς να την βάλω στην άκρη. Όταν λοιπόν λέει θα μπουν στο σπίτι σου δυνά, άκου παρακάτω, και όταν λέει θα έρθει η καταστροφή, σαν καταιγίδα, Ποια είναι αυτή η καταστροφή σαν καταιγίδα. Μπορεί να πέσει και το σπίτι σου. Πείτε στο άλλο και έγινε πάνω εκεί. Ε. Κατέβηκε λέει το βουνό, το πήρε κάτω το σπίτι. Πάει. Το πήρε. Το θαψε, Πάει τελείως. Σαν λέει έβρεξε, μπήκε μέσα, το θαψε, Λίμνη το σπίτι μέσα. Αλλά αυτό είναι μικρή καταιγίδα. Και δεν είναι μεγάλη καταιγίδα. Αυτό είναι μικρό, έχασε την περιουσία σου, περιουσία ξαναφτιάνεται γιατί το λέμε όλοι, περιουσία ξαναφτιάνεται Ξέρεις ποια είναι το δεινό αυτό που έρχεται σαν καταιγίδα μέσα στο σπίτι σου, ξέρεις ποιο είναι ο εφνίδιος θάνατος. Ο εφνίδιος θάνατος, ο εφνίδιος. Ο εφνίδιος, να τον βλέπεις τον άνθρωπο, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις, να είναι σαν τάβρος και ξαφνικά μέχρι να εξηγωθεί από το κρεβάτι το να πάει στο καμπίνε να πέσει κάτω ξερός. Ξαφνικά έτσι. Έτσι. Καρδιακή προσβολή πάει. Κεφαλικό κλάτς. Τέλειο. Τέρμα. Έτσι. Αυτό είναι που λέει η καταστροφή θα μπει μέσα στο σπίτι σαν καταιγίδα γιατί το να τον βλέπεις τον άνθρωπο να είναι άρρωστος έρχεται, ε, λες σιγά, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, τον βλέπω λιώνει λιώνει λιώνει, λιώνει προετοιμάζομαι και εγώ ε, κάποια στιγμή θα έρθει ο θάνατος θα με πονέσει όντως αλλά το περίμενα στο κάτω κάτω το περίμενα για φαντάσου όμως να σου χτυπήσουν μια μέρα το τηλέφωνο εκεί και να σου πούνε ξέρεις ο άντρας σου σκοτώθηκε Πα, θα πεθάνεις πριν όπως ξέρω μια τέτοια περίπτωση στην Αθήνα, πριν προλάβει να μάθει τίποτα, η γυναίκα έτρεξαν και πήγαν τα φέρετρα στο σπίτι, λέει διάλεξε ποιο να βάλουμε στον άντρα σου, λέει τι λέτε ρε παιδιά, στον άντρα μου, ναι ο άντρα σου λέει σκοτώθηκε, κοιτάμαστε από τα νέα, η γυναίκα έπαθε κόλπο, ομοίως καταιγίδι παρεί, σαν καταιγίδα θα μπει λέει, θα επιτρέψει ο Κύριος να μπει στο σπίτι σου, το κακό, σαν καταιγίδα έχεις ποτε καταιγίδα στην τηλεόραση, έχεις δει πως είναι καταιγίδα ε? δεν έχει τίποτα δεν έχει τίποτα έχεις δει αυτές τις ρουφίχτρες που κατεβαίνουν από τον, από τον ουρανό είδες αυτές τις ρουφίχτρες εκεί ε? όπου σε πετύχει πάρει, πάρους ξαφανίστηκε σε πήρε, μπορεί να σε πάρει από την Αυστραλία και να σε βγάλει στην Ευρώπη σε ξαφάνισε μέσα στα σύνένατα σε πετάξεις κάτι ομοίως καταιγίδι παρεί επειδή δε με ακούσατε λέει ο Κύριος επειδή Τον έγραψες το Χριστό και το Λόγο του Χριστού και εσύ και εγώ Τον γράψαμε στα παλιά μου τα παπούτσα θα επιτρέψει ο Κύριος λέει να μπει το κακό μέσα στο σπίτι σου και όταν λέει θα σας πολιορκήσουν οι εχθροί μας πολιορκήσουν οι εχθροί, έχουμε εχθρούς, εχθρούς, δεν μετριώνται. Να σε ρωτήσω κάτι, για σου μερικά χρόνια πριν, πριν 30 χρόνια, που όλοι τα περάσαμε, πριν 40 χρόνια, θυμάσαι, εγώ θυμάμαι στο χωριό, πέρα που παραθερίζαμε, έβλεπε στον κόσμο και έβγαινε όξο, όξο στο χωράφι και κοιμόταν, έξι, έξι. Έπαιρνε, έπαιρνε μια κουρελού, την έβαζε κάτω, ξάπλωνε όλη νύχτα μέσα στο χωράφι, στη δροσιά, έβλεπα εκεί η το κρεβάτι σόξο, τα παράθυρα ανοιχτά, ηρεμία, ησυχία, γαλήνη, ευτυχία, Για τώρα, για τώρα, κάνε να ανοίξεις παράθυρο τη νύχτα, να πεις ότι ζεστάθηκες δε αδερφέ, πεις ότι ζεστάθηκες, καλοκαίρι, έφτασε το θερμόμετρο 40 τη νύχτα, θέλετε πάλι λίγο αέρα, για κάνε να ανοίξεις, όχι να ανοίξεις, τι να ανοίξεις, κάνε να πεις ότι άφησες ξεκλείδωτη την πόρτα σου, ε, το αλάχι, το αλάχι, το αλάχι. κάτσε να πεις, ότι δεν έβαλες και το σούρτι από πίσω Σε πιάνει κόλπος Αλβανοί γυρνάνε Κάθε καρυδιάς καρύδι μπήκε μέσα εδώ Κακοποιοί γυρνάνε Ναρκωμανοίς γυρνάνε Γιατί, Για το τίποτα σε σπάζουν, για το τίποτα Εκατό ευρώ, πενήντα ευρώ, είκοσι ευρώ, για είκοσι ευρώ ίσα για να πάρει τη δόση του, σε ξεκίλιασε Ζεις Πολιορκούμενος. Εφτάσαμε, ξέρετε σε τι σημείο φτάσαμε. Ουρλιάζουν όλοι τώρα σήμερα. Όλοι ορλιάζουνε. Αμάν, αμάν, αμάν. Αμάν, αστυνομία, πού είναι η αστυνομία. Δεν υπάρχει αστυνομία. Και, και πόσοι, Πως; ο καθένας θέλει έναν αστυνομικό δίπλα του βέβαια. Γιατί αυτά... Διάβασα ένα ωραίο τώρα το μεσημέρι. Τώρα που είμαι ξαπλωμένο διάβασα ένα ωραίο. Παλιά λέει που φοβόμαστε το Θεό δεν φοβόμαστε του ανθρώπου. Σήμερα που δεν φοβόμαστε το Θεό φοβόμαστε του ανθρώπου. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Η αποστασία μα. Η αποστασία μα. Έφερε αυτή την κατάσταση. Απομακρύνθηκες από τον κύριο. Δεν τον φοβάσαι πλέον. Δεν τον υπολογίζεις. Ε, έλα εδώ. Να, θα φοβάσει τον Αλβανό. Τον Θεό δεν τον φοβάσαι. Θα φοβηθείς τον Αλβανό. Θα φοβηθείς τον Ρουμάνο. Θα φοβηθείς τον Βούλγαρο. Θα φοβηθείς τον, τον Αρκωμανί. Θα φοβηθείς τον Κακούργο. Παλιά δεν υπήρχαν Κακούργοι. Τώρα θα σε κάνει ο Θεός να φοβηθείς. Γιατί δεν τον φοβήθηγες. Γιατί τον υπολόγισες. Γιατί δεν τον ποτέ το Θεό. Τα αποτελέσματα της αποστασίας μας είναι αυτά τα λοιπόν. <κυρίζει> Όταν λέει έρχεται λοιπόν η καταστροφή σαν καταιγίδα όταν έρχεται η στενοχώρια, όταν έρχεται η πολιορκία <κυρίζει> πολιορκία, πολιορκία <κυρίζει> όταν, έρχεται, όταν έρχεται ο όλεθρος η εξαφάνισης, η καταστροφή ξέρετε τι θα κάνουμε τότε το λέει παρακάτω Στο διαβάσετε Εσθεγάρ όταν επικαλέσει θέ εγώ δε ούκι σακούσω με ημών όταν θα μπουν αυτά τα δεινάλα στο σπίτι σου τότε τι θα κάνεις αμέσως ε άοοοοοirtέ μου θέ μου θέ, μου, θέ, μου, θέ μου. Παναγία μου, πού είσαι, Παναγία μου, πιστεύω. Ε. Πού είσαι, Παναγία, άκουσε τι είπε. Θα με επικαλύψετε, λέει, και εγώ θα βουλώνω τα αυτιά μου. Δεν θα σα ακούω. Δεν με νοιάζει τι κηρύγματα κάνουν οι άλλοι αδελφοί μου, ούτε του κατηγοράω. Ο καθένας ας λέει ότι αρέσκεται στο κάτω κάτω. Εγώ σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θα ωρεοποιήσω το λόγο μου σε καμία περίπτωση και ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ για να σας ικανοποιήσω. Ποτέ. Ο λόγος μου θα είναι έτσι όπως τον μάθατε επί 10 χρόνια τώρα που τον ακούτε και παραπάνω, θα είναι πάντοτε... Αν σας αρέσει η φράση, ακραίος, ακραίος, ακραίος, ακριότατος. Και δεν με νοιάζει, ό,τι θέλετε. Ο λόγος μου θα είναι έτσι όπως τον ακούσατε και τον μάθατε. Τη στιγμή που ο Κύριος ομιλεί, εγώ είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων να ταπεινωθώ και να κρυφτώ και ποτέ να μην τολμήσω να βάρω χέρι και να διορθώσω το Λόγο του Κυρίου. Εστε όταν επικαλέσεις εγώ δε ούκης ακούσομαι με Θα έρχεστε να μην φωνάζετε λέει. Θα σας πω το εξής που έζησα, το ζησα αυτό, το ζησα. Όταν το 1982, 81 μάλλον, θα θυμάστε πολύ, έγινε ο μεγάλος εκείνος σεισμός στις 24 Φεβρουαρίου και θυμάμαι και την ημερομηνία, γιατί τότε ήμουν στην Αθήνα, φοιτητή Το 6,8 ήμουν τότε φοιτητή ο κόσμος ζούσε σε μια ταραχή και τότε θυμάστε λίγο μετά επί 10-20 ημέρες είχαμε τις μετασυσμικές δονήσεις έχει λοιπόν στην ενορία που έμενα είπαμε μια νύχτα με τον παππούλη γνωστός μου ιερέα εγώ από τότε και πολύ πιο πριν ψάλτης επήγαινα και Τον ευωηθούσα εκεί στις λειτουργίες μου λέει, Πάτε, ε, μου λέει Κύριε Παπασταύρου λέει αν θέλετε να κάνουμε μία λειτουργία νυχτερινή αγρυπνία λέω ευχαρίστος Πάτερ πράγματι λοιπόν ανακοίνωσε στην Εκκλησία μία αγρυπνία προκειμένου να παρακαλέσουμε τον Θεό να γίνει ήλιος, να σταματήσουν οι σεισμοί. Σας λέω επί 20, επί 20 μέρες έτρεμε ο τόπος γύρω-έτρεμε ο τόπος. Πράγματι λοιπόν έκαναμε την αγριπνία. Να σας πω είναι λίγο κωμικοτραγικό αυτό που θα σας πω αλλά αξίζει να το πω για να δείτε τι σημασία έχει με βάση αυτό που διαβάζουμε. Λύπησαν οι καμπάνες, φωνή Θεού, δεν είπαμε καμπάνα, Πέντε, έξι, φτά, δέκα, τη μέσα. Παππούλι στενοχωρημένος, μέχρι τις δώδεκα η ώρα περίπου θερμέραμε να έρθουν άνθρωποι, τίποτα. Τελείωσε. Άδεια η Εκκλησία. Όχι. Γεμάτη. Ξέρετε γιατί. Τελείωσε γεμάτη η Εκκλησία. Στι 12 γίνεται ένα σεισμός. 6,1. Ε, μετασυσμική δόνηση. Μεγαλύτερη θυμάμαι τότε μετασυσμική δόνηση. 6,1. Πεταχτήκαν από τα κρεβάτια τους. Με τις αγιονάρες και με τις παντόφλες και με τις πιτζάμες ήρθανε, αλήθεια σας το λέω, αλήθεια σας το λέω, ήμουν στην εκκλησία σας είπα, σας μιλώ με βάση αυτό που είδαν τα μάτια μου. Εγιώμησε το μανάλι κεριά, δεν προλάβαινε η νεοκόρισα να κάθεται να σβήνει κεριά. Πεταχτήκανε, εγιώμησε η εκκλησία. Συγκινήθηκε ο Θεός, όχι. Ο Κύριος δεν σε θέλει και δεν με θέλει περιστασιακό δίπλα Του. Όποτε μ' αρέσει να πηγαίνω στην αμαρτία και όποτε βλέπω τα σκούρα να τρέχω κοντά στον Χριστό, όχι. Όχι. Ο Κύριος σου με Δεν κοροϊδεύεται ο Κύριος. Δεν το ξεγελάς. Δεν το ξεγελάς τον Κύριο, γιατί ο Κύριος ξέρει και βλέπει. Δεν μπορεί να Τον περιπέζεις στον Θεόν, Είδε τι λέει. Όταν λέει θα μπουν όλα αυτά τα δεινά και θα σε έχουν χορέψει, θα σε έχουν τσουρουβλήσει, θα αναγκαστείς τότε να σηκώσεις χέρια ψηλά, να πας στην εκκλησία, να βγάλεις καντήλια, να ανάψει τη μυατά, να βγάζεις προσευχητάρια, να διαβάσεις προσευχέ τότε σου θυμήθηκε. Τι λέει. Η ίκα γαρ όταν επικαλέσεις θέ εγώ ούκης ακούσομαι. Δεν θα σας ακούω τότε, τότε θα βουλάω στα αυτιά μου εγώ. Θα φωνάζεις εσύ, κύριε, κύριε το παιδί μου άρρωστο, κύριε, παράκληση παππούλι έλα, πεθαίνει το παιδί, πεθαίνει. Θα διαβάζει ο παππούλις επάνω, θα διαβάζει. Κύριε Κύριος θα εγώ τα λέω αλάτε εδώ ο Κύριος του αρχαία παρακαλώ να έρθει με ελέγξει άλλωστε εδώ το βιβλίο έχει και τη μετάφραση δίπλα οπότε θα δείτε τι λέει αν εγώ κάνω λάθος είμαι κακή και ούχε βρήσουσι <Και>, και τελειώνουμε εδώ Τότε λέει η κακοί, η κακοί, τότε η κακοί θα μου παρουσιάζονται σαν καλή, Είδες, βλαστημάει τη μια ώρα, βλαστημάει, βρίσκει και ιδεολογεί, δεν πατάει ποτέ στην εκκλησία. Άμα γίνει ο σεισμό εκκλησία. Δεν τον κοροϊδεύεις το Θεό. Δεν τον κοροϊδεύεις το Θεό. Κάτσε στην ακρούλα σου. Δεν τον κοροϊδεύεις το Θεό. Ο, ο, ο, ο κύριο δεν σε θέλει να μετανοείς. Σα τους Εβραίους, θυμάστε οι Εβραίοι, πώς μετανοούσαν οι Εβραίοι, τιμάστε? Όταν τους έστειλε τα φίλια μετανοούσαν και τους δαγκώναν τα φίλια, θέα μου, θέα μου, μου, μου, Μετά πήγαν τα φίλια πάλι τα ίδια πάλι τα ίδια πάλι τα ίδια Αντιόρθωτο ο κύριος βλέπει και ξέρει πότε μετανοούμε σωστά και πότε δεν μετανοούμε <ΣΣΣ> Τον Θεό δεν τον περιπέζεις δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις τον Θεό Τελειώνω αγαπητοί μου αδερφοί εδώ, δέκα λεπτά νωρίτερα, γιατί ακριβώς πρέπει να κόψουμε και την πίτα και να σας τη μοιράσω. Θα σας ευχηθώ για μια ακόμη φορά καλή χρονιά και ευλογημένη και αυτό το οποίο σε σχέση με το μάθημα θέλω να καταλάβουμε όλοι, είναι ακριβώς ότι εάν θέλουμε ο Κύριος να είναι ο υπερασπιστής της ζωής μας, εάν θέλουμε πραγματικά ο Κύριος να είναι αυτός που θα μας συντρέχει στις πλήψεις μας και στις θεροχώριας μας, τότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά και εμεί να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτά που του έχουμε υποσχεθεί κατά την ώρα της βαπτίσεώς μας. Του δώσαμε φρικτές υποσχέσεις τις οποίες δυστυχώς μέρα με την ημέρα συνεχώς τις παραβιάζουμε, συνεχώς τις παραχαράσουμε, συνεχώ. Τι καταπατούμε, ας μην τον άλλο. Ήδη το ποτήρι της οργής του Κυρίου έχει αρχίσει να ξεχυλίζει. Γι' αυτό τουλάχιστον εμείς, έστω οι λίγοι, να προσπαθούμε με συνέπεια, με φόβο Άγιο, να βαδίζουμε κατά το θέλημά του των το Πανάγιον, ώστε να τύχουμε τη αιωνίου ζωή και μακαριότητος, την οποία εύχομαι σε όλους εσάς και εσείς να έρχεστε για μένα των αμαρτωλών. Αμήν.